Στην τηλεφωνική μα γραμμή έχουμε τον κύριο Σταμάτη Καραγιανόπουλο, ο οποίο είναι μέλο τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και εκπροσωπεί την κομμουνιστική τάση. Πριν από λίγο, κύριε Καραγιανόπουλε, ο κύριο Φίλη, ο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, μα είπε ότι είστε δύο-τρει άνθρωποι και ότι δεν έχει βαρύτητα η ανακοίνωση που έχετε βγάλει και, λέει και κάνει λόγο για υποταγή στη συμφωνία στο Eurogroup. Και με την ανακοίνωση αυτή, επίσης, ζητάτε ευθέω να γίνει συνέδριο του κόμματο και αλλαγή ηγεσία. Σα ακούμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Πριν από λίγο λοιπόν πληροφορηθήκαμε από τον κύριο Φίλη ότι η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ένα μέρος που είναι ασήμαντο. Το οποίο δεν έχει καμία υπόσταση. Δεν θα πρέπει, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κύριου Φίλη, να λογίζεται ως τμήμα του κόμματος και τμήμα της κεντρικής επιτροπής. Η μα του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί με βάση τα κριτήρια και το ήθος το πολιτικό του κύριου Φίλη να θεωρείται α ο τους Στουσίριζο όμως εκφράζει σήμερα με την τοποθέτησή τη στη δημόσια και τη δημόσια άρνηση να αποδεχθεί τη συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση εχθέ. Ένα πολύ σημαντικό μέγεθο του ελληνικού λαού που ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ, ένα πολύ σημαντικό μέγεθο του ελληνικού λαού που ήθελε τα μνημόνια να καταργηθούν, και αν είναι αυτό δυνατό, με ένα νόμο. Ένα πολύ σημαντικό μέγεθο του ελληνικού λαού που ήθελε η λιτότητα να καταργηθεί και να αποτινάξουμε το ζυγό τη Τρόικα και, και τη Ευρωπαϊκή Τι λέτε σήμερα, κύριε Καναγιώτη, μετά από αυτή τη συμφωνία. Και σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα δυστυχώ. Αυτό το μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού που ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπει μια κυβέρνηση να προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο. Βλέπει μια κυβέρνηση να έχει ήδη δεσμευτεί πάνω σε μια συμφωνία που λέει ότι το μνημόνιο συνεχίζεται. Mm -hmm. Μια συμφωνία που δεν εξασφαλίζει καν χρηματοδότηση για το ελληνικό κράτος. Μια συμφωνία που λέει ότι σε κάθε μέτρο τη κυβέρνηση από εδώ και στο εξή θα πρέπει να ζητάμε την άδεια του κυρίου Σόιγκλετ. Εσείς τι όμως, απαντάτε, τα, είστε τα μέλος του γέννη, ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Να mm -hmm. φίλη. Αυτά τα σημαντικά μεγέθη θέλει να υποτάσσεται και με αυτά τα σημαντικά μεγέθη θέλει να συνομιλεί. Εμεί λοιπόν το αφήσουμε από εδώ Το πέρα... πολιτικά μέγεθο ναι. λέμε στους συντρόφου ότι αυτό που πρέπει να γίνει, του καλού μα συντρόφου, γιατί έχουμε ακούσει και αυτέ τι μέρε, τι τελευταίε ώρε, έχουμε ακούσει ότι η κομμουνιστική τάση ζητάει κεφάλια κλπ. Δεν ζητάμε από το κεφάλι κανενό. Εμεί ζητάμε απλά αυτό που είπε ο συντρόφο πρόεδρος αμέσω μετά τι εκλογέ και έκανε τον να αισθανθεί ενθουσιασμένο και υπερήφανο. Απλά ο ΣΥΡΙΖΑ να μείνει πιστό στις προεκλογικέ του δεσμεύσει έναντι του λαού. Ναι, αλλά αυτή τη, στιγμή βλέπετε, αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι χρειάζεται ένα συμβιβασμό. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι τα πράγματα. Mm -hmm. Είπε ότι δεν μπορεί να συνδυάζεσαι με αυτού που θέλουν την ταπείνωση. Και ποια είναι η θέση si, σα από εδώ και πέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Η θέση μα είναι αυτή που ήταν και πριν. Εμεί και καλό του. Ακορατές να επισκεφτούν και το site μας, το marxmos.com, ένα site στο οποίο γράφουν πολύ σύντροφοι, λένε τις απόψεις, εκφράζουν τις απόψεις, κόμπνες τις στάσεις. Θα διαπιστώσουν ότι οι θέσει μας είναι σταθερές όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, αλλά κύριε Καραγιανόπουλε, το διαφωνείτε. Διεσίας, ότι δεν υπάρχει πραγματικό έδαφος για διαπραγμάτευση, με του δανειστέ, όταν οι δανειστέ θέλουν την ταπείνωση του ΣΥΡΙΖΑ και του λαού, εσεί τι προτίθεστε να κάνετε, διαφωνείτε, έχετε εκφράσει τη διαφωνία σα, έχετε βγάλει προσέξτε, την ανακοίνωση, προσέξτε τη παρακαλώ. Προσέξτε με τη διαφωνία. Ναι. Δεν είμαστε εμεί που διαφωνούμε πλέον με τι ιδρυτικέ προγραμματικέ αρχέ του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η ηγεσία μα και θα πρέπει να εξηγήσει στον ελληνικό λαό και στα μέλη του κόμματο γιατί θέλετε. Θέλετε δηλαδή θέμα, θέμα για τον Αλέξη Τσίπρα, Ο Αλέξη Τσίπρα. Είναι ένας παλιός σύντροφος και συναγωνιστής μου στο κίνημα των καταλήψεων το 1990-1991. Δεν θέτουμε κανένα προσωπικό θέμα. Για μας το θέμα δεν είναι ούτε προσωπικό ούτε ηθικό. Είναι πολιτικό και πιστεύουμε ότι οι σύντροφοι έχουν ειλικρινεί προθέσεις. Όμως οι πολιτικοί που υπεράσπιζαν, η αυταπάτη τη δυνατότητα να ανακαθεί τον τιμόνιο και η λιτότητα μέσα... Από, συ, από συμβιβασμού και διαπραγματεύσει, είναι αυτή που του οδηγεί στο σημερινό σημείο σήμερα να καταπατούν τι συγκριτικέ προγραμματικέ αρχέ και τι δεσμέ του. Λαού. Ωραία, αυτό σα ρωτάω. Αυτό σα ρωτάω. Τι σκοπεύετε να κάνετε, Ζητάτε ηγεσία, την, το έκτακτο συνέδριο. Ηγεσία, ναι. Αυτό θέλω να σα πω. Ναι, ναι. Ναι. Αν λοιπόν η ηγεσία μα δεν θέλει να επιστρέψει στι δεσμεύσει, να τι υπερασπίσει και να τι κάνει πράξη. Mm -hmm. Τότε σαφώ θα πρέπει να έρθει μια άλλη ηγεσία που θα σεβαστεί τι δεσμεύσει τη προγραμματική αρχές του ΣΥΡΙΖΑ και θα ακολουθήσει το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη. Θέτεται λοιπόν θέμα ηγεσία και το. Ναι. Συμπληρώνοντα το βεβαίω με τα αναγκαία ριζοσπαστικά μέτρα που πρέπει να λάβουμε για να μπορέσει να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα. Γιατί το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη είναι προφανέ ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί με τα λεφτά τη θα Κύριε... πρέπει να βρούμε άλλους πόρου να το εφαρμόσουμε. Θα πρέπει να πάρουμε ριζοσπαστικά μέτρα για να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα να κοινωνικοποιήσουμε το τραπεζικό σύστημα να διαγράψουμε το χρέος και να προχωρήσουμε στο μετασχηματισμό, το ρυζικό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας προ όφελο των εργαζόμενων που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ και ελπίζουν να δώσει Είστε σε ευθύ αντίθεση, και βρίσκεστε σαφώς σε ευθύ αντίθεση με τις αποφάσεις Να. της κυβέρνησης στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Η κυβέρνηση του Καραγιανόπουλε... σε ευθύ αντίθεση με τι δεσμεύσει του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πρότεινος έραδε του ελληνικού λαού. Δεν σας, κάνει εντύπωση, Να... δεν σας κάνει εντύπωση που οι μόνοι που επιχέρουν, που, που, που, που εθουσιάζονται, που πανηγυρίζουν αυτές τις είναι, είναι οι ολιγάρχες είναι τα μεγάλα κανάλια της διαπλοκής δεν σας κάνει ότι Φαντάζομαι ότι θα έχετε χρόνο από αύριο και στο ΣΥΡΙΖΑ να τα βρείτε, να, ημέρα, τα... Να... Να... να τα θέσετε και τα, και τα ζητήματα αυτά. Υπογραφή, Δεν υπήρχε άνθρωπος στο Σύνταγμα να υποστηρίξει την κυβέρνηση. Γιατί, γιατί ο Μου κόσμος... Μου κάνει εντύπωση κύριε Καραγιανόπουλε. Έχετε το χρόνο κατάναμε. να τα συζητήσετε, φαντάζομαι, να τα θέσετε στους Βέβαια. συντρόφους σας Βέβαια. στην Κεντρική Επιτροπή. Περιμένουμε να γίνουν όργανα, τα όργανα. Να, να υπάρξουν διαδικασίε, γιατί εδώ και ένα μήνα το κόμμα έχει κατεβάσει την ρολά. Δυστυχώ μόνο η πολιτική γραμματεία συνεδριάζει. Κύριε Καραγιανόπουλη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε. Ήταν ο Σταμάτη Καραγιανόπουλος μέλο τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και τη Κομμουνιστική.